Είναι ψεύτε. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Ένα μάτσο βιόλε. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε απαταιώνε. Είμαστε απαράδεκτοι. Είμαστε φρικτοί. Γι' αυτό το πράγμα ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είμαστε. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κλέφτε και καραγκέζιδε. Και το λέει και ο πατέρα μου που είναι 116 χρόνια. Πάρτε He Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Tienen democracia, y masa, y remoula. Y a voto para me dirí thi kin democracia, auto ímaste. Muchachabrita, la perla barrara. Tienen democracia. Patas, patas y lo comenos. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα σκαμπό μου και τα αρχαίρια μου! Μαλάκα. Όλα αυτά κι άλλα τόσα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ειδικό το με το πρωί, πριν ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά, να αγοράζει τι ψήφου των νέων ανθρώπων και να του υποτιμά φάνταστα, δίνοντά του 150 ευρώ στον καθένα για ένα κομβικό θέμα τη ζωή του και τη υγεία του, που είναι ο εμβολιασμό. Να εξαναγκάζει. Να δωροδοκεί μικρού ανθρώπου, νέου ανθρώπου και να του βάζει σε αυτού του τύπου τις αξίε τη ανταλλαγή και αυτού του τύπου τη ηλική επιβράβευσης για να κάνουν κάτι που θα έπρεπε με την πυθό και με τη συνείδηση να καταλάβουν οι νέοι. Του δίνει μια κάρτα, το ακούσατε στι ειδήσει, θα ακούσουμε και ταχυτικά στην πορεία. Του δίνει μια δωροκάρτα με την πρώτη δόση του εμβολίου που θα μπορούν 150 ευρώ. 150 ευρώ τόσο αποτιμάται από τη Νέα Δημοκρατία η υγεία των νέων ανθρώπων. Και τόσο εκτιμάται η αξιοπρέπεια των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν θα παίρνουν τη δωροκάρτα με την πρώτη δόση του εμβουλίου και θα μπορούν να πηγαίνουν σε μουσεία, συναυλίες, ταξίδια ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο Άδωνς Γεωργιάδης έθετε αυτό το ερώτημα και τις απαντήσεις που βάλαμε εμείς για το τι ακριβώς είναι η Νέα Δημοκρατία, στην διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα, τρέμει στο 247, όχι στο News, Bomb, στο News Bomb, με όλα αυτά τα πολλά που έχουμε. Έχουμε μπερδευτεί κι εμεί, γιατί παντού άδωνη βλέπουμε είναι η αλήθεια. Όπου γυρίσουμε δεν σωζόμαστε. Αν δεν είναι στα καράγια, θα είναι και στα διαδίκτυα τώρα και στα site. Έτσι λοιπόν εκεί έδωσε ο ίδιο απάντηση για το τι ακριβώ είναι η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι ίσω είναι καλύτερη από αυτή που φτιάξαμε εμεί με τον Μοντάζ. Σήμερα το κόμμα σας πώ αυτό Είναι δεξιά, είναι κέντρο-δεξιά, είναι κέντρο. Είμαστε το κόμμα του Κωνσταντίνου Αυτό μα ίδρυσε και είπε δεξιά Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Αυτό, για αυτό το πράγμα ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είμαστε. Λοιπόν, αυτό η είναι Νέα Δημοκρατία την ξέραμε δεξιά. Είναι δεξιά, η είναι, νέα νέα δημοκρατία είναι δεξιά. Ήταν δεξιά πάντα δεξιά. κεντροδεξιά. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία, Είναι το κόμμα του μέτρου και τη ευθύνη. <laughs> το <laughs> αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι είστε, κεντροδεξιά. Και πόσο εκπροσωπούνται οι οπαδεί οι σα. Που ανοίγουν στη λεγόμενη λαϊκή δεξιά και που έχουν ζώρη, τραβάνε ζώρη. Στην Νέα Δημοκρατία έχουν εμένα. Δεν στην λαϊκή, δεν την έχουν. Α, μοιράζεται ρόλο, δηλαδή. <Τι, Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα του Μέτρου και της Ευθύνη. <Συρκόμα> Είμαστε το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. <Συρκόμα> Αι, θεμ, θεμ, την Αυτός μας ίδρυσε. <Συρκόμα> <Συρκόμα> δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε τώρα με άδωνη βορύδη όλους τους υπόλοιπους, ακόμη και αντιλήψεις από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κόμμα Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή αν υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα έλεγε οκ, okay, αυτό είναι το κόμμα που ίδρυσα και έφτιαξα. Και όταν ήταν στο Λάος και στον Καρατζαφέρη Τι κόμμα ήταν τότε, τι κάνανε οι δεξοί που τώρα έχουν τον ίδιο τον Άδωνη και κανέναν άλλον όπως λέει ο ίδιος μέσα στη Νέα Δημοκρατία Αυτά τα ωραία με την μπλε πολυκατοικία και με τη δεξιά και το κόμμα του μέτρου και της ευθύνης Είναι πιο ωραίο το δικό του παρά τα δικά μας που βάλαμε πριν το ξαναλέω Χατζηδάκης Κωστή Χατζηδάκης υπουργό του κόμματο του μέτρου και της Ευθύνη. Θέλει και αυτό να πει τη λέξη ευθύνη. Τη λέει με ύφο Μαυρογιαλούρου, Κωνσταντάρα, που σαν σήμερα το 1985 έφυγε από την ζωή. Ο Κωνσταντάρας, ο Χατζηδάκη υπάρχει. Ο κακό Χατζηδάκη, ο Κώστη, όχι ο καλό. Λοιπόν, μιλάει για την ευθύνη και κάπω χρωματίζει τη λέξη ευθύνη. Ο... Ο... Ναι, ναι, αλλά ο... δεν ήρθα για να βγάλουμε τίτλου. Ήρθα, δεν είμαι χτεσινό. Και δεν κάνουμε σοου. Mm. Και δεν πρέπει και κανένα να καταφεύγει σε φτηνά κόλπα. Εδώ έχουμε ευθύνη απέναντι στου Έλληνε πολίτε. Εδώ έχουμε Σύνη. <Ταρίσκωρα τεράχλε> Εδώ έχουμε Σύνη! Μεσάλενε ο αλμά, δρητάρκο Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Κουλώο. Πώς είναι ο Κουλώο? Ξέρεις τι είναι ο mm? το <Τι Τι> te grito qué lindo está esto palabra Εντάξει, από όλα αυτά κάπου θα βρείτε να κουμπίσετε σε όλα αυτά. Έχουμε δώσει 15 ορισμού τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώτο είναι του Άδωνη, που λέει το κόμμα του Μέτρου και τη Ευθύνη. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάνει προτάσει, έχουμε καταθέσει προτάσει στο δημόσιο διάλογο για το τι ακριβώ κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όπω λέει ο Χατζηδάκης, έχουν ευθύνη. Και είναι και το κόμμα τη ευθύνη. Που λέει και ο Άδωνη, ο Κυριάκο Μη πρωθυπουργό, πριν μια ώρα περίπου το διάγγελμα που εξαγόρασε του νέου. 18-25 ετών, αφού του έβριζε όλο το χειμώνα και έλεγε ότι οι νέοι φταίνε για το, την πανδημία και όλα τα υπόλοιπα, προφανώ είδε τι δημοσκοπήσει. Μπορεί να έρθουν και τίποτα κάλπε, γιατί τόσο χύμα εξαγορασμό Ελλήνων πολιτών έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ψηλιαζόμαστε και μα ζώνουν και τα φίδια, τα αφήνουμε στην άκρη αυτά. Προχθές μίλησε πάλι σε νέου, κατηδικού του εκεινέου, και του έλεγε. τα δικά του και την... μετέφερε τη δική του προσωπική εμπειρία και αγωνία. Φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη έννοια που έχω όταν συνομιλώ με νέους ανθρώπους είναι ακριβώς αυτή, ότι δεν εσθάνουμε ότι θα τα καταφέρω όσο καλά τα κατάφεραν οι γονείς μας οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Μπράβο! <Και> Λέω ρατέ, είπε όντω και εμείς το ίδιο νιώθουμε Κοίτα να δει σύμπτωση, νιώθουμε το ίδιο Κοιτώντας τον λέμε δεν θα τα καταφέρει Όπως τα κατάφεραν οι παπούδες Και οι γιαγιάδες μας Εκεί λοιπόν είχε νέους απέναντι Και τους μίλησε για το μέλλον τους Τα επαγγέλματα που πρέπει να κάνουν Και τη ζωή που πρέπει να ακολουθήσουν Έχουμε μια μεγάλη Δουλειά να κάνουμε, να σπάσουμε και να αλλάξουμε και αυτές τις αντιλήψεις και αυτά τα στερεότυπα. Γιατί σε ένα κόσμο ε, που ε, αλλάζει συνέχεια, ένα πράγμα είναι βέβαιο για τη δικιά σα γενιά. Ότι θα χρειάζεστε συνέχεια να επιμορφώνεστε και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξετε επαγγέλματα στη διάρκεια τη επαγγελματική σα διαδρομή. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε ω σημαντικότατη αρετή. Στην δικιά σας διαδρομή προσωπικής ανάπτυξης Είναι η προσαρμοστικότητα Και η ανθεκτικότητα Η δυνατότητα να ξεπερνάμε ε, δυσκολίες Να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε Και να μαθαίνουμε ε, συνέχεια Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση Για την ε, δικιά σας την, ε, τη γενιά Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε ως σημαντικότατη αρετή είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα. Είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ε, το λέει εδώ προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα γιατί έτσι πια είναι η σύγχρονη εποχή και δίνει και οδηγίες ως έμπειρο που έχει δουλέψει φαντάζομαι στους νέους που έχει απέναντί του πώς ακριβώς τους θέλει όλο αυτό το σύστημα. Γυρολόγους με σκημένο το κεφάλι. Με πτυχία όλοι, με μεταπτυχιακά, ζήτουλε, προσκυνημένοι, μονίμω αναζητούνται στο καλύτερο, ψάχνοντα αενάω στο ιδανικό σε ένα σύστημα που συνεχώ ζητάει. Σε ένα σύστημα που σε θέλει πολεμιστή στη ζούγκλα τη εργασία, σκοτώνοντα και πατώντα πάνω σε πτώματα. Σε ένα σύστημα που σε θέλει δούλο τη καριέρα. Κάπω έτσι το εννοεί όλο αυτό με την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα. Σε ένα σύστημα που θα επιλέγει επάγγελμα όχι με βάση τι κλήσει σου, τα ταλέντα σου, το μεράκι σου. Αλλά με βάση τι θέλει στην κάθε δεδομένη στιγμή η αγορά, που όπω όλοι ξέρουμε είναι ο Θεό τη σύγχρονη κοινωνία. Δηλαδή, γρανάζει μια αχόρταγη και συνεχώ μεταβαλλόμενη αγορά, στην προσπάθειά τη να δημιουργήσει ψεύτικες ανάγκε που στη συνέχεια έρχεται να ικανοποιήσει πανηγυρίζοντα. Όταν λένε όλοι αυτοί, γιατί δεν τα λέει μόνο Μιτσοτάξ, τα λένε και άλλοι, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα, δεν εννοούν τι αυτονόητε αλλαγέ που μπορεί να επιδιώκει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει κάποιο στη διάρκεια τη ζωή του. Αλλά τι αλλαγέ που θα του επιβληθούν εκβιαστικά και θα πρέπει να υιοθετήσει για να επιβιώσει. Όταν όλοι αυτοί λένε τέτοια, που μιλάνε για προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα, δεν είναι ακριβώ τι λέξει. Δεν είναι προσαρμοστικότητα, δεν είναι ανθεκτικότητα. Είναι κανονική σκλαβιά, στην οποία σε καλούν να πάρει μέρο, εσύ που είσαι νέο, από σήμερα και με δωροδοκία. 150 ευρώ το κεφάλι, γιατί τόσο, ξαναλέω, εκτιμάει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. του νέου άνθρωπου ο Κωστής Χατζηδάκης, να συνεχίσουμε με αυτόν είναι νέος και έχει δουλέψει και αυτός και ξέρει από όλα αυτά, μιλάει και λέει, περιγράφει τι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τελικά είμαστε φοβερά καταστρεπτικοί άνθρωποι έχουμε προηγούμενα με όλους σας με όλους που μας βλέπουν και δεν μας βλέπουν τώρα θέλουμε να μην αφήσουμε λύθαν επιλύθον <Το> <Το> <Το> Κοιτάξτε, τελικά είμαστε φοβερά καταστρεπτικοί άνθρωποι. Μπράβο! Έντονη στιγμή αυτοκριτική να σεβαστούμε τον Κωστή Χατζηφάφτη. Τα λέει πάρα πολύ καλά για το συγκεκριμένο θέμα. Να ξαναγυρίσουμε στον Άδωνη. Διότι ε, θα γυρίσουμε στον Άδωνη, αλλά θα πάμε και μέσω αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρουμε όλοι ότι μα κυβερνάει δεξιά. Το καταγγέλουμε. καταγγέλνται γενικώ. Ξέρουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, στόχο είναι να ξαναέρθει στην εξουσία. Αναδεικνύει. τον ρόλο της δεξιάς τη δεξιά αντίληψη να φύγει η δεξιά να μπει στα χρόνια ντούλαπα αριστερό κόμμα κάνει κινήσεις όλα αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά τα βλέπουμε και λίγο πολύ προβλέψιμα εδώ θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά γιατί έχουμε και το περίφημο νομοσχέδιο Χατζηδάκη τα 55 καλά άρθρα του νομοσχεδίου Χατζηδάκη που ψηφίστηκαν αλλά εδώ θα ακούσουμε και μια άλλη στατιστική από τον Άδων Γεωργιάδη Εγώ σα είπα, από τα 8-9 νομοσχέδια που έχω φέρει μέχρι σήμερα, τα 7 τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τα 8-9 νομοσχέδια που έχω φέρει μέχρι σήμερα, τα 7 τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! Εγώ δεν θέλω να κάνω συγκρούσει για την σύγκρουση. Ποτέ δεν το ήθελα στη ζωή μου. Μπορεί κανένα φορά στην τηλεόραση για λόγους τηλεθεάς. Γιατί έχεις πρέπει. Εγχαλίστω <ΣΣ> σε κύριε α δεν το ήθελα στη ζωή μου, μπορεί κανένα φορά στην τηλεόραση για λόγους τηλεθέσεων, γιατί εξυπηρετεί. Από τα 8-9 νομοσχέδια που έχω φέρει μέχρι σήμερα, τα 7 τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Υπάρχουν διαφορές, πάρα πολύ. Έχει μείνει ένα νομοσχέδιο αψήφιστο. Πρέπει αυτό ή δύο, ανάλογα. Πρέπει να το παραδεχτούμε και να το αναδείξουμε. Κατά τα άλλα, είναι, δεν είναι συγκρουσιακό όπω λέει. Το κάνει μόνο για λόγου τηλεθέασης όπου εξυπηρετεί. Επειδή έχει ρίξει άπειρου καυγάδε στην τηλεόραση, είναι για λόγου τηλεθέασης επειδή αυτό εξυπηρετεί. Το είπε μόνο του, χωρί να πιεστεί, βγάζει ο καθένα όποιο συμπέρασμα ακριβώ θέλει. Πάμε λοιπόν στον Κυριάκο Μητζοτάκη. Πριν περίπου μια ώρα, έκανε το μήνυμα αυτό διάγγελμα και ένα μήνυμα συμβούλιο που λέγανε τι κίνητρα θα δώσουν σε όσου έχουν κάνει εμβόλιο και ήρθε η συζήτηση. Στα, στους νέους ανθρώπους, 18 25 ετών και εκεί λοιπόν ανακοίνωσε την περίφημη κάρτα. Και αναφέρομαι στους περίπου 940.000 νέου νέους μας από 18 έως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που επί τόσους μήνες είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, είδαν τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια, τη διασκέδαση, ουσιαστικά να χάνονται. Από σήμερα λοιπόν στους νέους μας ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ ύψους 150 ευρώ ύψους 150 ευρώ Έραστε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 που θα έχει εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Η κάρτα αυτή θα έχει προπληρωθεί από το κράτος και θα εξαντλείται σταδιακά, ανάλογα με τη χρήση της, μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό. Be right, be right, be right, be right. Πρόκειται Όπω είπα, για μία οφειλή προς την νεολαία. Ένα δώρο ευγνωμοσύνης, ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Ένα ευχαριστώ για την υπομονή τους και την επιμονή τους. <Συξύ> <Συξύ> Ετοιμάστε εκλογικό βιβλιάριο. Όταν δίνονται χήμα χρήματα σε Έλληνες πολίτες, ψηφίζουν όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε τι γίνεται και καταλαβαίνετε τι κενό υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Με όλα αυτά που έχει πει όλο το χειμώνα, όλη τη διάρκεια τη πανδημία, για να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, θεωρεί όλου του νέου δαπίτε, οι ονεδίτε, που εξαγοράζονται γιατί έτσι έχουν μάθει με ταξίδια στη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. για ένα κομβικό θέμα όπω είναι η υγεία του και η ελευθερία του. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης, αυτό το μίνι διάγγελμα νωρίτερα, παρότερνε του νέου να ερωτευτούν. Κλείνω, καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα να χαρούν όσα του προσφέρονται. Να τσιμπήσουν την ευκαιρία να τσιμπηθούν. Να κυνηθούν, να διασκεδάσουν και να τσιμπηθούν. να τσιμπηθούν. έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί. Καλεί του νέου, τώρα που θα έχουν και λεφτά, 150 ευρώ, μια κάρτα, να τσιμπηθούν. Το χρησιμοποιούμε στην ελληνική γλώσσα, λέμε είμαι τσιμπημένος και τα κτλ. Αμέσω μετά, επειδή με το τσιμπηθούν δεν έγινε ο ίδιο σαφή, το είπε χήμα για να το καταλάβουν όλοι. Κλείνω, καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα να χαρούν όσα του προσφέρονται, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να δαρμηθούν. Από σήμερα λοιπόν, στου νέου μα. ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να γαμυθούν ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Όχι στο φθινόπωρο, μπροστά στο και το φθινόπωρο δεν ξέρουμε να έχουμε κάλπες. Το, το καλοκαίρι εδώ, μπροστά στο καλοκαίρι, κάλεσε ο Πρωθυπουργός, το παίξαμε και χύμα, γιατί εφόσον το λέει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούμε να επέμβουμε, ζητάει κάτι άμεσο από τους... νέους ανθρώπους, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, από την πολιτική ζωή της χώρας, με τους εξαγορασμούς και γενικότερα με αυτή την αντίληψη που αντιμετωπίζει όλους και τα βλέπει όλα με χρήματα, με ανταλλαγή, με αντάλλαγμα, με δώρα, δωράκια και άλλες τέτοιες παροχημένες, εντελώς παροχημένες, ξεπερασμένες αντιλήψεις, επειδή λανσάρονται και ως σύγχρονοι. Πριν, τι έχουμε τώρα 21, πριν έξι χρόνια, σαν χθε το βράδυ, Είχαμε το διάγγελμα από τον τότε Πρωθυπουργό γιατί κλείνανε οι τράπεζες, πηγαίναμε σε δημοψήφισμα, οι τράπεζες κλείσαν δύο μέρες μετά. Είχαμε την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος 27 Ιουνίου του 2015 και θυμηθήκαμε τον Βαρουφάκη που θα έκανε τη ρήξη. Αν θυμάσαι και στη Βουλή, στην ε, δευτερολογία μου ιδίως, αναφέρθηκε κάτι στο εξής, ότι για να διαπραγματευτείς ώστε να έχει συμφωνία, Πρέπει να μπορεί να διανοηθείς στη ρήξη. Αν δεν μπορεί να διανοηθεί στη ρήξη, όπω δεν μπορούσαν οι προηγούμενε τρει κυβερνήσει, τότε δεν διαπραγματεύεσαι. Πα, μιλά, μιλά, μιλά, στο τέλο κάνει αυτό που σου λένε. Έτσι. Αν δεν μπορεί να, να, φαντα, να φανταστεί ότι θα μπορεί. Μια να μερίδα του όχι. λαού το έχει αυτό στο μυαλό του, yeah. ότι έτσι έγινε τελικά. Ο, με άλλα λόγια, εγώ πώ το, το σκεφτόμουν και το συνεχίζω να το σκέφτομαι. Διανοήσε τη ρήξη για να μην γίνει. Και γιατί να γίνει ρίξ τώρα για ένα 30% που διαφωνούμε αφού στο 70% του μνημονίου τα είχαμε πάει, πάει πάρα πολύ καλά και συμφωνούσαμε γιατί ήταν καλό, δεν ήμασταν τίποτα ανεγκέφαλοι. Εμείς τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των μερικών μήνων. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δε Όρι, τι είναι σόφρονε οι άνθρωποι. Τα έλεγε αυτά ο Βαρουφάκη τότε στη Βουλή. Τα θυμηθήκαμε γιατί είναι εκεί η επέτειος. Οπότε μα ήρθαν στο νου. Ποιο θα έλεγε όλα αυτά, Το asset. Κύριε Χατζημαρκολάου, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι τόσο εγώ όσο και το σύνολο τη κυβέρνηση. Στηρίζετε τον κύριο Βαρουφάκη, ε, στηρί... δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Όχι, δεν, δεν το λέω τυπικά, το λέω ουσιαστικά. Ο Γιάννη ο Βαρουφάκη είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Για την Ευρώπη και για τον κινηματογράφο. Γιατί πάνω σε αυτό βασίστηκε η κορυφαία πατάτα που είχε κάνει ο Γαβράς και έκανε αυτή την ταινία. Κομοδία, δεν την έχετε δει τώρα που είναι και καλοκαίρι. Δείτε την, μια που και έχουμε τις επαιτίου σήμερα αυτή. Μεθαύριο κλείσαν οι τράπεζε. Αύριο τράπεζε. Και 5 Ιουλίου είναι το δήμο ψήφισμα που κλαίει η σύζυγο κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε από το όχι δεν θα έρθει μνημόνιο. Ότι εφάρμοσα ρεαλιστική πολιτική και πήρα απόφαση. Έτσι λέει, να μην πάμε όλοι στο ζάλογκο. Σας καλώ λοιπόν να ξαναγράψουμε μαζί ιστορικές στιγμές ανάτασης και ελευθερίας. Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Και δεν μετανιώνω κύριες και κύριοι συνάδελφοι που αποφάσισα... Το συμβιβασμό έναντι του ηρωικού χορού του Ζαλόγκου για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Η παγάπη μου έκλεισα της τράπεζας. Έτσι λοιπόν, σα καλώ να πείτε όχι, περήφανο και μετά αποφάσισα να μην πάμε όλοι στο Ζάλογο. Ήταν καλούσε να πούμε το όχι, δεν ήταν ένα κάλεσμα προ το Ζάλογο. Εγώ δεν το έχω καταλάβει καλά. Όλα αυτά λοιπόν πριν έξι χρόνια, καλό είναι να τα θυμόμαστε που και πού, να κάνουμε του συνδυασμού, τι συγκρίσει. Γιατί λαό χωρί μνήμη είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Κοιτάξτε γύρω σα. Α, εδώ ιστορία για να κλείσουμε έτσι όπω ξεκινήσαμε. Τι ακριβώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε κάνει 15 προτάσει. σαν απάντηση, αλλά τώρα θα διαλέξουμε τις δικές του παλιές απαντήσεις στο σημερινό ερώτημα τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα το κόμμα σας πώς αυτοπροσδιορίζεται είναι δεξιά είμαστε το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμελή αυτού του τος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. <σμήλωση> <σμήλωση> Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Είναι η ντροπή τη δεξιά. <σμήλωση> <σμήλωση> <σμήλωση> Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Είναι η ντροπή τη δεξιά. Τι είναι η <σμήλωση> Νέα Δημοκρατία? Είναι η ντροπή τη δεξιά. και πόσο εκπροσωπούνται οι οπαδοί σας ή οι ψηφοφόροι σας που ανοίγουν στη λεγόμενη λαϊκή δεξιά και που έχουν ζόρια, τραβάνε ζώη. Τι είναι στη Νέα Δημοκρατία έχουν εμένα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γελίο τσίρκο. Αυτό θα έχει πει χειρότερα. Ότι και να πούμε εμεί για τη νέα δημοκρατία, τους χαρακτηρισμούς του χαρακτηρισμού του άδωνη παλιότερου. Δεν πρόκειται να του φτάσουμε αυτά τα ωραία σήμερα, 211 10, 80, 880 Το τηλέφωνο επικοινωνία. Αν είστε νέοι 18 με 25, σα θέλουμε. Να περιγράψετε ακριβώ: έχουμε αρκετού που τελειώσαν το λύκειο και που δίνατε ξετάσει και είστε, ψάχνετε δουλειά, φοιτητέ, να μα περιγράψετε πώ νιώθετε που ο προθυπολό τη χώρα σα δίνει 150 ευρώ. Τόσο εκτιμήθηκε. Λίγοι, εύκολοι, ευκολάκοι. Σας έχει για ευκολάκι Πάρτε να πείτε πώς σας φαίνεται όλο αυτό. παραπολιτικά.gr, Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Δημήτρης Κύρκος, άνω των 25 δυστυχώς. Δεν θα πάρει 150 έρνους καντά εμβόλια. Ρυθμίζει τον ήχο στο ελληνοφρένια.net.gr εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. το επίσημο site του Ομίλου στο YouTube Ελληνοφρένια Official από κάτω έχει και διάλογο, στο Facebook, στα podcast μας βρίσκεται που θέλετε, πρώτο μέρος του λαού μας παράγει στις πρώτες διαφημίσεις Ένα ρε, πώ το παιδί μου. Αναρχούν, ναι, Μωρέ, ξέρω ποιο είσαι. Λέγε τη θέση. Κάθε μέρα παρουσίαση δεν βαρέθηκε. Ένα ντέρε, να μην τα πω. Αφού του ακού με Να μην τα πει, λέγε. Να τα πω, λοιπόν. Αυτό ο συνειδητέ του ταξιδιού είναι συμπαθή. Αλλά όταν του πειράζει και του δει την αλήθεια, καταπίνουν τη... το σίκο και την Για Γιατί μιλάνε και σου λένε μαλακίε και τρελαίνουμε. Μα τι θα πούνε, μαλακίε είναι το επιχείρημα, είναι αυτό. Οι μαλακίε. Τρελαίνουμε με αυτά τα άτομα. Έλα, ηρέμησε, θα σου περάσει. Καλοκαίρι έρχεται, Σωστό, σωστό. Έλα, το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα Σκέψου <συγνώ> το είχε τραγουδάκια να σου περάσει Σκέφτεσαι το μαλάκα από τα ρήφα. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα Και ίσω ξυπνήσουμε και αλλιώ να ζήσουμε <συγνώ> Και όλα άγχημα στο σπίτι να τα αφήσουμε Έλα ναι σωστό Έχω τη γυναικάρα μου δίπλα έχει ψηθεί εδώ Ωρε το μανάρι στείλε φωτογραφία Θα στείλω θα στείλω είναι ξαπλωμέ Ξαπλωμένη να τη έλα Έλα Αποστολή. Έλα. Τελειώσαμε οι Βανελίνιε. Μπράβο. Όχι ότι θα περάσουμε κάπου Εντάξει, είμαστε... σημασία έχει. Τελειώσανε τώρα, φίλε. Ξεκινάει το μέλλον σου. Όρσε. Πήγαινε να βγάλε κάρτα ο ΑΕΔ από τώρα. Ποιο μέλλον. Αυτό, αυτό με την κάρτα ο ΑΕΔ. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Γιατί τώρα πτυχία για τα δύο σε χαρτιά και όχι σε υπόθετα. Τα, τα... πτυχία? Γιατί τα δίνουμε σε χατσιάκια και σε υπόθετα. Α, το θες υπόθετο, ναι. Ε, για, για να το κορδίζει το υπόθετο, τι θα δείξουμε, το τέτοιο σου? Ε, αυτό εκεί θα τα βάλουμε όλοι. Λέγεται, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μακούς. Μακούς. Καλησπέρα. Σ' ακούω. Δεν πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ένα για τον άλλο. Σε κατάλαβα από τη φωνή, τέλο. Θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη να πάρω ένα λεωφορείο να με πάει στη λυψία χωρί air condition. Υπάρχουν λεωφορεία τα οποία δεν διαθέτουν κλιματιστικό. Ναι, βεβαίω είναι τα λεωφορεία που μα παραχώρησε ο Δήμος τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τη ληψία είναι. Ναι, ναι, αυτά τη ληψία. Ωραία, και Θέλω τι έγινε, Μωρή τραβά τη ληψία. Ωραία, τι θέλει, Τι να το κάνει air condition. Ε, με 40 βαθμού δεν χρειάζεται. 40 βαθμοί καί το κορμί. Τι λέει τραβού, δεν ξέρω. <Το> <Το> Αποστόλη, θέλω να έρθω στην Θεσσαλονίκη να σε δώσει την παράσταση στην Αρέτσου, στις πόσο Ιουλίου? 5 Ιουλίου. 5. Θα έρθει με τα λεωφορεία αυτά, δεν θα καταφέρει να δεις παράσταση, θα έχει λιώσει μέσα. Φοβάμαι όμως να ταξιδέψω, έχω κάνει μόνο την πρώτη δόση και φαντάσου είχα προτεραιότητα σου εκτοδευτικός. Ποιο εμβόλιο? Pfizer. Έχεις και σκυλί? Έχω. Έλα. Posto lene Bella ciao Malsata E che pauni mo ciao Bella ciao Bella ciao mi sono alzato e ho trovato Εγώ έχω ένα κοκεράκι. Αλήθεια. Ξέρει πώς το λέω? Όχι. Τζο. Πώ? Τζο. Τζο. Ναι, έχει και εμένα ονόμα τεπώνυμο. Για πες Τζο Κόκερ. Γαλό. <Καλώ> Α, ωραία. Ε, δεν, δεν το έχω πιάσει. Με συγχωρείτε, το Τζο Κόκερ δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρει ποιο είναι ο Τζο Κόκερ, μάλλον. Ε, ναι, δεν ξέρω. Α, καλά. Άστο δεν το ζητήσουμε. Δεν πρόκειται να υπάρχει συνεννόηση. Θα το γουγκλάρω όμω. Θα το γουγκλάρω. Ναι. Λοιπόν. Ε... my heart. Ποιο το λέει αυτό, El lepo go. Ignósis mou giro ap tin xéni mousikí ine eschiedon aní parkteski. Ah, kala katalo knítisa, eh? To xéro apo tin ekpompísas. Ómos mia sinádelfos mou neóta ti 30 chronón, den íxere tous Λοιπόν, θέλω λοιπόν να έρθω στον Ορθ Να σας κάνω μια αγκαλιά Να σου δώσω ένα ρουτιχτό φιλί και να, αρθείς, τα... και να τα χώσω στο θύμιο για όλα Αφού δεν θα αφού θα έρθεις στο νησί θα αρχόμουν, αν είχα εμβολιαστείς αρχόμουν Ε, θα... ωραία, ή θα... τα τότε Εντάξει, μη με... με βαράσεις Δεν μπορώ, είμαι σκληρό. Το ξέρω <ΣΣΣ> Δεν αλλά... ήρθα για να βγάλουμε τίτλου, ήρθα. Δεν είμαι χτεσινό και δεν κάνουμε σόου και δεν πρέπει κανένα να καταφεύγει σε φτηνά κόλπα. Εδώ έχουμε ευθύνη. Δεν κυβερνάμε ένα κράτο, δεν είναι παίξεκα. Να... Εδώ έχουμε ευθύνη. Να και ο Κωνσταντάρα, δύο μεγάλοι κομικοί. Ο, ο ένα ευτυχώ για όλου μα ζει και μεγαλουργεί. Ο άλλο δυστυχώ για όλου μα δεν ζει. Ο λαπρό Κωνσταντάρα, αν σήμερα το 1985 έφευγε από τη ζωή. Ειδήσει τώρα την ελληνική αστυνομία. Η τίτλη σε ένα λεπτό, στο μικρόφωνο, ο Παλούρδο, δημοσιογράφο «Για τις υψηλές θερμοκρασίε αυτής και της προηγούμενης εβδομάδας ευθύνεται ο νόμος Παρασκευόπουλου», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ π, να τοποθετηθεί επί του θέματος. «Ο συγκεκριμένος νόμος έχει προκαλέσει πολλά δεινά στον τόπο, τα οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε», δήλωσε η κυρία Πελώνη, καλώντα για άλλη μια φορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ... να τοποθετηθεί για τον φρικτό αυτό νόμο που έχει ανεβάσει τον Ιδράργυρο στα ύψη. Την ομάδα ΔΕΛΤΑ τη Αστυνομία ενεργοποιεί ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη για να κυνηγήσει τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ του κορονοϊού. Η ομάδα μα φέρει τον ίδιο τίτλο με τη μετάλλαξη, οπότε κρίναμε ότι αυτό είναι καρμικό, άρα η ομάδα ΔΕΛΤΑ θα αντιμετωπίσει τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Είπε ο Υπουργό τονίζοντα ότι αν προκύψει η μετάλλαξη Ε, τότε θα ιδρυθεί στην ελληνική αστυνομία και ομάδα Ε. Γενικώ για κάθε μετάλλαξη. θα ιδρύετε και μια ομόνιμη ομάδα μέχρι να αντιμετωπιστούν όλες οι μεταλάξεις του γαμμένου του Ιύου που έχει ξεπονιαστεί να μεταλάσετε γαμ... το φελέκι μου γάμπα η Άνδρες της ομάδας Δέλτα με τα μηχανάκια από Αύριο ξεκινούν περιπολίες τους δρόμους της Αθήνας αναζητώντας άτομα που πάσχουν από την μεταλά <Τι> Το Καυσονικόν πουλάει από σήμερα το πρωί ο Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι ένα νέο παρασκεύασμα που αντιμετωπίζει με επιτυχία τον καύσωνα και την ουλίτιδα. Όπω δήλωσε ο ίδιο, μόλι το θερμόμετρο ανέλθει στου 38 βαθμού, περιχύνεσε από το κεφάλι μέχρι τα πόδια με το καυσονικόν, στη συνέχεια ανάβει ένα σπίρτο και αμέσω τρέχει αντρελό. Έτσι ξεχνά τον καύσωνα, την ουλίτιδα αλλά και. Και όποιο άλλο βάσανο ή καημό έχεις. Μαζί με το καυσονικό δίνεται δώρο, μία μπομπονιέρα από τον γάμο της Κανά, πέντε βιντεοκασέτες του Κυριάκου Βελόπουλου από ομιλίες του όταν ήταν στο Λάος και το τελευταίο κινητό τηλέφωνο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού μαζί με το φορτιστή. Καιρός! Με τέτοια ζέστη, καιρό είναι να πάρουμε μια βεντάλια να κάνουμε αέρα στο μουνί μας. Μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι. Φαίνεται από διάφανα πέντε λεπτά. Αποδεικνύεται, νομίζω. Λέμε πάντα να βγει ο πνευματικό κόσμος της χώρας, να μιλήσει. Ευγή και ο πνευματικός κόσμος, κυρία Χρυσίδα Δημουλίδου, συγγραφέας που έχει ενεργή παρουσία στα πρωινάδικα. Μετά το μεσημέρι δε βγαίνει μέχρι πρωί Βγήκε λοιπόν να μιλήσει Για το η στα αγγλικά νερά Εδώ κυρία Δημουλίδου Λέτε σε άλλο σημείο Σε μία μόνο στιγμή κατέστρεψε τη ζωή του Έχασε η τη γυναίκα που πιστεύω πως αγαπούσε Αγαπά έναν άνθρωπο και το σκοτώνει Και έχει λογική αυτό Αγαπούσε με τον τρόπο του Αγαπά έναν άνθρωπο και το σκοτώνεις Και έχει λογική αυτό Αγαπούσε με τον τρόπο του Να το πνευματικό κόσμος λοιπόν ότι υπάρχουν υπάρχουν πολλοί τρόποι και μορφές αγάπης ένας από αυτούς είναι να σκοτώνεις αυτό ακριβώς, αυτό μόλις είπε η κυρία Δήμου Λίδου πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος του λαού Τεκνό πρινγκυπά μου. Α, μανάρα μου. Άκουσα εχθές ότι τρεις του μήνα έχουμε συνευλία εδώ πέρα. Τρεις του μήνα στα λοιπάσματα. Ναι, πού, πού είναι αυτό, πού, καθοδήγησέ με. Τα λοιπάσματα. Ναι. Στην τραπετσόνα κάτω τώρα, πού να σου πω. Ναι, να σου πω. Πάρε τη λαμπράκι, κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε. Ναι, ναι. Κάπου εκεί που πάει για σχιστό έχει ταμπέλες. Εντάξει, θα το βρω και από το κινητό. Ναι. Ε, τότε δεν με ρωτά. Όχι, για να είμαι βέβαιη. Θα έχει και κνίτε εκεί το νου σου. Τι πράγμα? Θα έχει κνίτε το νου σου. Ελπίζω να έχει και σουβλάκια σωστά. Κανένα καλαμάκι, δεν ξέρω. Θα μπορέσω να βρω εισιτήριο. Ναι, θα μπορέσει καλέ. Γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν άρπαστα Ξέρω εγώ ότι θα γίνουνε. Θα μπορέσει, θα μπορέσει. Εντάξει, θα προσπαθήσω από τώρα. Άντε, ναι. Καλή επιτυχία, κούκλε μου. Είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ εκεί τα προφεστιβαλικά, ε. Ναι. Εντάξει, άντε, για. Ναι, για. Ε, γύρω στη μία παρά από μια άλλη με φώναξαν για δεύτερο καφέ Και τους είπα λοιπόν δεν γίνεται έχω κάτι πολύ σοβαρό να κάνω στη μία Και τώρα κάθομαι στο αυτοκίνητο και σα ακούω Ε δεν πειράζεται ε, ένα καφέ τι θα έλεγε στα γνωστά Τι άλλα νέα εσείς ε, να μωρέ, να το κολόπαιδα σήμερα με τάραξαν Ενώ τώρα ακούσε ελληνοφρένιο εδώ πέρα Αυτό ε. αυτό και εγώ Λοιπόν επειδή ο Παλούρδος είπε στα νέα της αστυνομία εκεί σχετικά με το ωράριο των σούπερ μάρκετ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 Εγώ δεν τα θυμάμαι, γιατί είμαι μικρή και εσύ τότε ήσουνα γέννητο. Αλλά κάποτε τα σούπερ μάρκετ κλίνανε την Τετάρτη το απόγευμα και το Σάββατο κλίνανε στι 3 το μεσημέρι. Μετά το κάνανε στι 6. Για να τότε, ο κόσμο δεν ψώνιζε. Συνοστιζόντουσαν γι' αυτό. Δεν είχαν και μια Κυριακή να πάνε άνετα. Τώρα έχουν και Κυριακέ και 10.30 το βράδυ. Και από τι 7 το πρωί, όχι από τις 8-9 που ανοίγανε. Κανένα συνοστισμό δεν γινότανε. Σώπα. Μια χαρά ψώνιζε ο κόσμο και τότε. Έλα, Μαρία, μπήλα. Μαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Μαράκη. Και είναι. Εσύ δεν με πήρες. Ναι, ναι το, το... Το... Ε, πούς Μαρία. Ε, το είπε ο Α, ναι. Το... Θέλω να μου πείτε το πρόγραμμα για τον Ιάκος. Το πρόγραμμα. <συνήναι> για τον... Για τον Ιάκο, yeah, εκεί στην Αθήνα. Ναι, τι Α, πρόγραμμα αυτό... θέλετε να μάθετε. Ε, να μου πείτε το λεπτοκύριακο τι έχει. Παραστάσει. Το... Έχει. έχει Λίνα Μενδόνη live. Παραστάσει. Τι ώρα. 8.30 το Σάββατο ε? θα χορέψει το χορό τη Τέκα. Για πείτε μου πάει την τραγουδίστρια. Μενδόνη, Λίνα. <συλίου> <συλίου> Όχι, το με... δίσκο τραγουδάει την ομόνιμη επιτυχία η Λίνα η Μενδόνη, τα πάρα τη Μενδόνη. Α, έτσι έχει για τι μέλισσε. Ναι, οι μέλισσε ανοίγουν. Όχι, <Τι> <Τι> το συγκρότημα μελισσε <Τι> Ναι, ανοίγουν το πρόγραμμα, ανοίγουν το πρόγραμμα και θα εμφανιστούν και μερικοί ηθοποιοί από τι άγριε μέλισσε. Ο Δούκα ο Σεβαστό. <Τι> θα είναι. <Τι> και <Τι> η Λενιό. Δεν καταφέραν οι άλλοι, έχουν αρχίσει περιοδίε. <Τι> Και ο, και ο Βότσκάρη. Θα είναι και ο Βότσκαρη θα κάνει δολοφονία live. Λάιγαν αυτό. Like ναι, ναι, ζωντανό. Λίνα. Συντήριο Και τι συμμείκατε. Θα έχει και ζωντανό σκυρόδεμα εκεί θα απλώσει ένα σονιάρχο, ένα καινούριο αρχαιολικό από τα καλά αυτά που βάζει στην ακρόαλη. τι είχε το γιο έχει. Δεν είναι τίποτα 70 ευρώ έρχεται από μακριά το σκυρόδεμα. Όχι, το σιτήριο για να βγουμε αμύμη μέσα. Τι εψηρία θα έχει. Το ίδιο λέμε. Γιατί είμαστε πολύ. Πολλοί άτομα. Είναι μωρό. Ε, ε, τώρα τι να καταλάβει πολύ να με ενδώνει είναι υψηλή τέχνη, το μωρό δεν θα καταλάβει. Όχι! πόσο θα είναι το συγτήριο καλέ. Να... Μπούμε μέσα, πώ το λένε. Είναι 70 ευρώ, είναι 70 ευρώ γιατί κάνουμε περιοδία. Το άτομο 70 ευρώ. Το άτομο, ναι, δεν θα έρθουν. Ο, Ο πολιτισμό αξίζει άμα δει κα... γιατί θα μιούζε καλέσω γιατί τα βλέπετε και τα πληρώνετε. Θα πληρώνετε 150 ευρώ για να έρθουμε να δούμε το μήπατε. Σε... Θα τα πάρετε πίσω όμω από το κράτο. Θα πίσω. Άμα τα δηλώσει αυτά στην εφορία, τα παίρνει πίσω για ψυχική οδύνη. Έχω, Αποζημίωση. Για την, την αυγή, Να, Μα τι Α, γλώσσα. <laughs> δεν είστε για πολιτισμό. <laughs> Μουρμουράει ακόμα, ε. Καλούς yeah. κόπουλη, σουπρέμα λέξεστο. Η σωτηρία του λέω ας είναι ο νόμος. Και στα λατινικά, και στα ελληνικά γίνεται χαμός στο social media. Φωτιά έχουν πάρει το Twitter με το 150 που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πατέρας του τι είχε δώσει, παπάκι. Τι λέγαμε, κάτι για παπάκι, δεν είχε δώσει. Κάτι είχε πει ότι θα δώσει. Ο γιος έδωσε το 150. Σα διαβάζω ένα ωραίο tweet που έκανε πριν λίγο ο Γ Τα σχεδόν, όλα, σχεδόν όλα τα τραγούδια τη Νατάσα Μποφίλιο, σε μουσική θέμη Καραμουρατίτη τα υπογράφει ο Γεράσιμο Ευαγγελάτο και γράφει λοιπόν για αυτό το θέμα στο Twitter. Κάποτε για να μοιράσουν πατάτε στου πολίτε άρχισαν να τι φυλάνε. Τώρα για να φυλάξουν του πολίτε μοιράζουν πατάτε. Και μετά λέμε ότι η ιστορία δεν μα εμπέζει. Ωραίο σχόλιο, πολύ εύστοχο, κάνει και τη σύγκριση με καποδίστρια και πατάτε. Μια που είπαμε πατάτε, καλοκαίρι και Κυριακό Μητσοτάκη. Κι αυτό το καλοκαίρι σου <Συπώσουμε> υπόσχομαι αυτό, το καλοκαίρι να είναι ένα, τα πιο ωραία. Κι αυτό το καλοκαίρι με χρώμα θάλασσα τα ζώα, ριβίζομαι το νερό, τα παρέα. Σαν τον ήρωα μου θα είναι με λόγια, μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Άρα, αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή. Me, για να είναι μια αντίληψη. Για μια ματιά στα πράγματα. Ελεύθερα τα όματα. Άρα, αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μας συνοδεύει όλη τη εδώ. και δεν βλέπω. Και βέβαια, μπορεί κανείς Να βιώσει και αυτήν την εμπειρία. Γιόλο! Γιόλο! Γιόλο! Αυτό που μπορώ να σας πω, ακούγεται και ο λίγο οξύμορο. Επέστω! Χρυσόταμε! Χωρί κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μιου. Μπορεί κανείς να βιώσει και αυτήν την εμπειρία, χωρίς κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Τι λέει! Μαλακίες. Το καλοκαίρι λοιπόν, αυτό ανοίγουμε. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσει φυλακί. Για χρέη. Όχι, τα άνοιξε νύχτα με λεστό. Σταδιακά, αλλά με αισιοδοξία, βοήθεια Παναγιά. Ανοίγουμε τι πόρτε. Πίστερτα ματζούλε καλά. Και τα παράθυρα. Κατάζει τι κουτσέ τη Ελλάδο στον κόσμο. Μα μα δείξει καναμάτι και μα βουτσώνουμε πόδια και με χέρια. To Greece, we welcome. welcome to Greece! Βρείτε speak English. Ελληνικά. Έτσι, για μια καλοκαιρινή νότα κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας με αυτόν τον τρόπο που είναι και η τελευταία του Ιουνίου. Ε, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο ακριβώς της ώρας, αμέσως μετά μαγκαζίνω. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Ναι, η κυρία Τζένι Μπότση. Ναι, ίδια. Ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για το εμβόλιο, αλλά να μου το βάλει ο κύριος ε, Μπαλατσινός. Αν είστε τυχερό, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι, πού το βάζει, Πού μα το βάζει αυτό, Δεν ξέρω. Όπου βρει. Όπου βρει. Αποστολή στην Καβάλα, έρχεσε 4 του μηνό. 4 του μηνό Καβάλα. Καβάλα, στη Καβάλα Σάλογο, φαντάζομαι. Στη Νέα Καρβάλη, εκεί παραλία Νέα Καρβάλλη. Δεν μου λε και κάτι άλλο τώρα που σέφιασα. Είχε βάλει ένα τραγούδι που έλεγε Όταν βλέπω ένα μπικ, γίνεται ατσάλι. Ένα? Ένα μουνίθριο που είμαι πάντων Ε, μου, να καταλάβω Ε, ξέρω, και γίνεται ατσάλι Δεν το θυμάμαι ε, Ναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία Και ένα άλλο που δεν βρίσκεται στο YouTube Είναι της 23 Τρίτου. Εκείνο γιατί δεν το βγάζει στο YouTube, είναι 23 Τρίτου η εκπομπή, Ναι, ναι, την εκπομπή. Δεν την βγάζει όλοι, Κάτι λίγο, αλλά το καλό δεν βγάζει, ρε παιδί μου. Μήπω δεν είχαμε, ξέρω εγώ. Είχε, είχε, είχε κάτι καλό και το έψαχναν και το έψαχναν τίποτα. Ε, τώρα τι να σου πω, Είναι λίγο και αυτά τα δέατα του ίντερνετ και ο κόσμο του ίντερνετ είναι λίγο καραμποσαριό, για να το πω. Οπότε μην ψάχνει άκρη. Γιατί βρέα το το δεύτερο μέρο του λαού, πάει περίπατο. Άσε τώρα, μην μου ανοίγει το στόμα. Πότε θα το βάλει, Εμε. Μη μου ανήσαι στο στόμα. Γιατί, Γιατί. Τον προγραμματισμό μου, τα σκαμπό μου και τα αρχίγια μου μέσα. Τα γαμπόζω όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίγια μου. Εμεί γιατί παίρνουμε τηλέφωνο, λε γιατί. Ε, ε, ε, αυτό λέω και εγώ. Τι Αναρωτιέμαι μα... μερικοί. Γιατί παίρνετε τηλέφωνο. Δεν το έχετε απαντήσει. Λύστε το, εγώ θα τα λύσω. Ε, είμαι ναι. Θα το βάλουμε τη Δευτέρα, έλα. Μπράβο, κούκλε μου. Ναι, Έτσι. για να το βάλω τη Δευτέρα πάνε πίσω θα κοπεί και ένα από τη Δευτέρα. Δηλαδή πάλι τρία θα παίξουν Δευτέρα, όχι τέσσερα. Θα το, Είναι π... μα... θα το βάλει. Ναι, Μωρεί να περάσει. Σε ένα ωραίο σαββατοκύριακο. Αχ ευχαριστώ τα φιλιά μου στην όμορφη Άρτα. Χωρίς λόγο έτσι. Ξέρω και τώρα που είσαι και τρισευτυχισμένος να μην πω περισσότερα. Ωπα, εμάς για τις παρτούζες, εντάξει. Έλα. Για κολοπεδαρισμό ο λόγο του Μαραβέγια και για όλα τα κατάπτυστα που είπε στη Βουλή. ή για τα ταβάνια και τα καζανάκια που τρέχουν, που έλεγε η συμπολίτη. Αυτά είναι μήπω οι υπουργοί. Αναρωτιέμαι, Μαραβέγια καλώ υπάρχει. Τέλο πάντων. Όχι. Ρητορικό. Εγώ... ρητορικό. Συμήθηκα... Δηλαδή, από τη μια είναι αυτό, από την άλλη είναι ο άλλο που συχαίνεται που τα παγκάκια δεν έχει παγκάκι να κάτσει. Ε, ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων. Θυμήθηκα όμω τον Πολάκη που είχε πει ότι οι νοσηλέστρε πηγαίνουν στη δουλειά του Με το πλεκτό. Ποιο πλεκτό? Το πλεκτό που πλέκουμε. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάσαι, ψάξτε το σε παρακαλώ να το βρει. Έχουμε και κέντρα υγεία σαν την Ελλάδα, τα οποία εκεί που η λογική κατανομή είναι 6, 7 ή 8 νοσηλεύτριε, έχουμε 15, 18, 23, 25 και πάμε με το πλεκτό. Έχω ένα κοριτάκι εδώ εκτό από το σκύλο. Εγώ ξέρει εκτός... τι έχω. Τι? Έχω έναν αραβονιάρι, δύο μέτρα παλικάρι. Έχω έναν αραβονιάρι, 3 μέτρα. 2 μέτρα παλικάρι. Τρία μέτρα παλικάρι Αγάπη μου ναι. Όχι σ' Και φθινό παλικάρά σαν το Ρίγο. Όχι σ' άχλο τσιτσιφρίγκο Μας Κι σαν το Τραγουδάρα, έπως Τραγουδάρα Με ρίξα λάσο για να σε φυλιάζω Και αν μ' αφήσεις ποτέ στον άσο Boop, boop, boop.